Στίχη 24-27 ενώ του καλιάφα Άλλε αρνίσει του πέτρου. 24 24-27 ενώπιον του Καϊάφα, άλλα αρνήσεις του Πέτρου. 24. Εν τω μεταξύ ο Άνας ετελείωσε την ανάκρισή του και κατόπιν τούτου απέστρελε τον Ιησούν δεμένον προς Καϊάφαν τον αρχιερέα ο οποίος εκατοικούσεν εις άλλο διαμέρισμα της αυτής οικίας. 25. Ο Σίμον Πέτρος δε εξικολούθη να στέκεται κοντά στην φωτιά και να ζεσταίνεται. Του είπαν λοιπόν μερικοί από εκείνου που εζωσταίνονται το μαζί του. Μήπω είσαι και εσύ από τους μαθητάς του» 26. Ιρνήθη εκείνος και είπε «Δεν είμαι». Λέγει τότε ένας από τους δούλους του αρχιερέως που είτο συγγενής εκείνου του οποίου ο Πέτρος απέκοψε το αυτί. «Δεν σε είδα εγώ στον εκείνο λοιπόν και ειπε δεν ειμαι λεγει τοτε ενας απο τους δούλου του αρχιερεως ελάλησε κάποιος πετινός.